Έλα και τα πόστο λέω. Καταρχήν καλή χρονιά γιατί μπορεί να μην ξανα. Μπορεί να μην ξανάσει καλή χρονιά, πέστε, ναι, κακό Θέλω να βάλει αυτά που έλεγε τα έχουμε ξαναπεί, τι έλεγε όταν ήταν στην αντιπολίτευση να κοιταχτεί και λίγο στον καθρέφτη, τι έλεγε πω σε πήρα τη δεύτερη μέρα, στι 18 Ιουνίου του 12. Α, ναι, ναι, μπράβο μουρα. Τι μπορούμε να μετά 18-19, Καλάκα και το λεω. Είδε, τι έλεγε τι προηγούμενε μέρε, το ήριο λέει και τώρα, δηλαδή, τι να πιστεύει, δηλαδή, τι να πιστεύει έχει τρομοκρατήσει όλο τον κόσμο δεν το ξέρει ότι αυτό το πράγμα ούτι η μάνα του δεν θα τον ψηφίσει Να σου πω κάτι επειδή είμαι παιδί του Οκτώβρου και της Οκτωβριανής επανάσταση το Μοκασμίχαρη Τι θες Να βάλεις τον ύμνο τη Ουγεντικής Ένωση. <Το> Να μοιράσουμε και άλλα κεφαλικά. Ναι, γι' αυτό ακριβώ. Συγνώμη, αν δεν ξέρει καλά, ενώ είμαι τη Ρωσία αλλά δεν έχει σημασία. Μην λε αυτό. Ναι, α, ναι, εντάξει, ναι το λέω το λέω, κατάλαβα. Είναι τα κεφαλικά να τα πάρουμε, γιατί δεν τα πάθουμε. Όχι, Έχω... ή, γιατί είναι ευέσιο στον κόσμο, δεν τα πολύ αντέχει αυτά. Έχω... Εδώ η αριστερή τα απορρίπτουν. Φαντάζοντα να το ακούσει κανένα άλλο. Έχω θείο 85 χρονών. Τι θα παίρνετε τη εκλογέ θα πάει. Τι θα πάει να ψηθεί. Α, δε μένω τον έχει. Μεγαλό κόμμα, ναι μεγάλο κόμμα. Μεγάλο κόμμα, Έχω... μεγάλο κόμμα σου. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι μεγάλο κόμμα. Μεγάλο, μεγάλο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 3% δεν το λε, Μεγάλο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία με 10%. Αληθινό 10% όχι αυτό που δίνουν τα Γκάλλα. Δεν το λε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλο κόμμα. Μπρο Πίσω Από ποιον Από πίσω Γενικώ Αποστολή δεν πλήρωνε εφορία Μπάρντο σπίτι λέει ρε. Μα κακία κάνει Μα κακία κάνει δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ Θα έχει την συνείδησή σου ίσχυ ότι oh. έχει τελειώσει τι υποχρεώσει Είναι λάθο Πλήρω εφορία πλήρωσε Πλήρω εφορία Πλήρω εφορία Πλήρω εφορία Πλήρω εφορία Μπράβο Όλη μέρα ντλ Ημοχαρδούπολη Ημοχαρδούπολη Μέστιλο ημίτη Μα ακριβώ Θα σκυνεκάει ο για πάντα Θα σκυνεκάει ο σμίτη για πάντα Πλήρωσε μα. Μπράβο, μπράβο, όλοι. Έχω δέσει το σπίτι εγώ μια κολόνα μου το πάρουν με αλυσίδα. Και δεν φεύγω ποτέ από το σπίτι. Ναι, ότι πώ θα στο παίρνω το σπίτι, φαντάζεσαι. Μου το πάρει στην πλάτη και φύγει. Α, όχι, μην Έ, το πάρει. Έτσι, δεν λέω χοντρό ή ο τυφλό, αλελέκια. Ναι, και εσύ το φαγεσαι. Το έχω φάει και χώνευσα. Παιδί μου, τέλειωνε και περάσου να το βάλουν το σπίτι, να το πάρουν να το βάλουν πού. Μπράβο, Ποιο θα το πάρει, κανεί δεν θα το πάρει. Κάτσε εκεί πέρα ήσυχου που έχει αλυσοδέ στο σπίτι. Θα το πάρει τράπεζα. Άστε να το πάρει, δεν έχει να το κάνει. Δεν θα το πάρει. Τίποτα, βράβο, Απόστολη μου. Σπάσε τη φούσκα του τραπεζών μόνο τόσα χρόνια. Σε κορυδεύα τόσα χρόνια. Δάνεια, επιτόκια, το ένα τάλογο, χρεολίσια και μακκκίε. Τίποτα. Φούσκα, δεν βασίζεται πουθενά. Μην πληρώνεις. πληρώνει. Μην πληρώνει κανένα βλάκα Απόστολη, αλλά είναι. Αχ, θέλω. Δεν θέλω βέβαια να σε παρακινήσω σε έκνομε πράξει. Αλλά ξέρω. Ε, χαίρετε, είστε ο κύριο τη Ελληνοφρένεια, υπεύθυνο κάτι εκεί πέρα? Ναι, ναι, εδώ κάτι. Εσεί είστε που βγαίνετε και στο, και στο τηλεόραση του ΑΛΦΑ? Τι έγινε ασφαλήτη, τι θέση και Όχι, όχι, όχι. Ah. Δεν είμαι, δεν είμαι ασφαλήτη. Λοιπόν, ε, με πληροφόρησε ένα άλλο πριν λίγο τώρα ότι κάτι. Τώρα έβαλα και την εγπομπή, αλλά δεν έχω πιάσει κάτι τέτοιο. Κάποιο που μιλάει στην 21 Γίνεται κύριε Παπαδάκη και κάθε φορά σε επαιτίου τα λέμε. Ε, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, 21 Απριλίου. 21 Απριλίου. Ω Εθνική Όρτη, ναι. Ω Επέτειο.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 Να ξεφύγετε, γιατί να σου οδηγήσει δεν κάποιο. Δεν να ξεφύγω, σα λέω ότι είμαι δημοκράτη και μ' αρέσει. Μπράβο, ωραία. Σα αρέσει και εσά η δημοκρατία. Ναι, ωραία, πού το πάστρο, τέλεια. Ναι, σε ένα δημοκρατικό πολίτημα δεν θα έχει κάποιο το δικαίωμα να γιορτάζει όποια εθνική ο κουστάρει. Αλλά φαντάζουμε σε τέτοιο πολίτημα δεν έχει δικαίωμα κάποιο να το σχολιάζει για εσά. Α... Έχει μόνο δικαίωμα κάποιο να θυμάται τι χουντικέ εορτέ. Α... Κάποιο α... να το σχολιάζει δεν έχει δικαίωμα για εσά. Το σχολιάζετε σαν μαύρη επέτειο. Για κάποιου δεν είναι μαύρη επέτειο. Ωραία, επειδή σα αρέσει και εσά το πολίτημα προφανώ Εμεί δεν έχουμε το δικαίωμα να το σχολιάζουμε ούτε να το καυτηριάζουμε. Έχει μόνο η Βούλτεψη το δικαίωμα να γλύφει όσους χουντικούς σας λείπει επέτειος. Μα κύριε όμως η, η Βούλτεψη δεν είναι οποι, οποιοσδήποτε άνθρωπο. Δεν, δεν είναι εγώ κι εσείς. Είναι, είναι υπουργό αυτή τη θυμή. Α, μάλιστα. Είναι, και... Δεν μου το είπα από την αρχή ότι θα συζητήσουμε και... σε αυτή τη βάση δε, ότι δε, η Βούλτεψη δε, είναι κάτι ιδιαίτερο πάνω από μας. Μάλιστα. Ε, Δεν είναι. Από μένα όχι. Αν είναι από σένα ψάξτε το. Ε, νομίζω ότι τώρα είστε λιοκαυτικός και δεκτικός απέναντί μου. Έχω δικαίωμα στο πολίτευμα που σας αρέσει έχω ή δεν έχω. Το έχετε αλλά... Το έχω ευχαριστώ πολύ που να γνωρίζετε. Ε. Μα πόσους δημοκράτες, πια. που χτίσαμε τόση δημοκρατία, ασφυξία θα πάθουμε. Ε, πάντως, ε το έχετε παρακάνει λίγο με τους... Ε... Το έχουμε παρακάνει. Φαντάζομαι στη δημοκρατία που στηρίζετε, δεν επιτρέπετε να το παρακάνουμε. Νομίζω, κύριε μου, ότι όταν περνιάσετε για σατυρική εκπομπή. Η δημοκρατία σα έχει όρια. Ε, τα πάντα έχουν όρια. Τα πάντα, τέλεια. Τα πάντα έχουν όρια. Συνεννοηθήκαμε. Τα πάντα, τα πάντα. Εκτό από την εξοθλίωση λαών, υπογραφή μνημονίων, όλα τα άλλα έχουν όρια. Σε αυτά ε, που σα αρέσουν. Α, αυτά, κυρία μου, είναι λαϊκισμοί τώρα, δεν θέλω. Δηλαδή, Στη δημοκρατία δεν πρέπει να υπάρχουν και λαϊκιστέ, Πρέπει. Ε, δε... Ο, δεν πρέπει. Ε, φτά... Γιατί, ω γνωστό, η δημοκρατία έχει και πρέπει. Ε,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 Νομίζω, χωρί να είμαι και σίγουρη ότι τελευταία δεν μου μιλάσαι και πολύ καλά. Δεν είσαι σίγουρο όμω. <ΣΣ> ναι, έχω μια βολή. Νομίζω θα δω ότι σου μιλάω όπω σου πρέπει. Γιατί παιδί μου θα λέω. Σαμάτια γιατί σε δασκάλα. Και έχω αποθημένα, θα έχω πει πολλέ φορέ. Σε επίπεδο δασκάλα έχω ε. μείνει μόνο σε κιλοτάκι να δω κλεμμένο από κάτω που έδρα ή κάτω από τι κάλεσ. <ΣΣ> δεν ανέχωρε παιδί μου πια. Δηλαδή μια δασκάλα δεν ήταν λίγο μερα κλούσα και αυτέ που λένε ότι παραπλάνησαν του ανηλύκου ήμουν ένα ανήλικό για πολλά χρόνια που ήθελα να παραπανηθώ. Μια που δεν βρέθηκε να με παραπλανήσει. Και δεν έτυχε μια τέτοια, ε! Δεν έτυχε καμία. Τι ταινιά, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να φανταστεί πόσο κολοτριβόμουν να παραπλανηθώ. Το φαντάζομαι. Μια δασκάλα, θυμάμαι, φορούσε μια φορά ένα κιλοτάκι ναι. με καρδούλε. Τεχνολογία μα έκανε. Δηλαδή έγινε το αγαπημένο μάθημα ξαφνικά που δεν το έχω. Είμαι θεωρητικό. Δεν το έχω. Mm -hmm. Ναι, το ξέρω ότι δεν το έχει. Τέλο πάνω, για πε. Είπαμε και τα που χάμπερ από τώρα παρακάτω. Λοιπόν, ελπίζω ο όσο θα είναι ακόμα πρωθυπουργό.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 Να κάνει και τον ταμίλο χάρη τη άπειρα. Έχει κάνει και τα γάρια αρκετά. Υπάρχει και για κουμάτο στην κυβέρνηση με τη άδικη. Ό δεν είναι Άδικη, αλλά ο Ταμίω νομίζω τον ξεφυρνά. Ναι πρέπει να γίνει ο ταμίλο σε ένα Υπουργείο να το πάρει. Έτσι, έτσι, έτσι. Έχει γίνει ο Χατζιγάκι. Ναι, αυτό να δούμε, τον Ταμίλο. Έχουν γίνει άλλη και, και άλλη. Έχει σαμαρά. Έχει γίνει ο Τατούλη. Έλέω. Ο σκανδαλίδη. Από τα γάρρια ο τόπο έχει χορτάσει. Δεν είναι ότι ο ταμίλο δεν μπορούσε να είναι. Και για να σου πω την αλήθεια, τώρα που το σκέφτομαι. Έχει γίνει υπουργό Κατίνα η Πατζελί. Η Παντζελί, βέβαια. Η Ο χρησωχοίδη. Αποταγάρισε τα χάρη στο πάω. Αυτή είναι η πιστοπολιτισμένη, κατάλαβε. Που ήρθα το χωριό, ξεχάσαμε κοζανήτηκα Κα... και αντίχια το πολιτισμένο. Η Βλαχάρα αγάπη μου δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Όσο αστικό ρούχο και να βάλει. Άμα είσαι βλαχάρα, φαίνεται στον τρόπο, φαίνεται στο βλέμα, φαίνεται στο μαλλι. Άντε στο διάλειμ. Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι για μία που για ένα μήνυμα από που έστειλαν στον καλαμούκι γιατί δεν μιλάει για την κούβα. Ναι.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 Έλα σου πω, κοίταξε να δει τώρα τι έχει γίνει με την Αμφίπολη, ε! Βρήκανε στην Αμφίπολη, στο δηλαδή. Μία μα. Ο παπελάτη, άσχετο. Κοίταξε να δει, θέλει. να το πω. Τι θέλουνε, παιδιά, έχουμε δουλειέ. Όχι, άκυρο. Έλα. Άκυρο, δεν τον πήρε. Πώ. Δεν τον πήρε τον πελάτη, πάει. Ναι, πάει. Δεν σ' άκουσα, έλα. Θα σου πάρω μετά, φίλε, γεια, γεια. μπει και πελάτη. Άντρε με το καλό, Γεια.